I delfini vanno a ballare sulle spiagge, i elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Cosa li tiene sti givernisi, che ciò xe hipsiphisi, che protitheda psiphisi x anamnionia o siriza? Venga ballare in pulla. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ Τι ερώτηση κι αυτή Με αυτή την ερώτηση ξεκινάμε Την απάντηση την ξέρετε όλοι Οπότε περίτη ερώτηση Επιβεβλημένη απάντηση Επειδή είναι ίδια και επειδή πρέπει να δίδεται αυτή η απάντηση κάθε μέρα, μια απλή διαπίστωση με τοποθέτηση και με μορφή ερώτηση από τον Αλέξη Τσίπρα: Ποια κυβέρνηση είναι τώρα, ποια έχει φέρει μνημόνια, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θα φέρει και άλλα μνημόνια, η αξιολόγηση κλείνει δεν κλείνει, τη στριμώχνουμε λίγο για να κλείσει την άλλη εβδομάδα όπως πρέπει, για να αρχίσει μετά μια άλλη αξιολόγηση, για να δούμε πώ θα κλείσει και με τι μέτρα, τι πακέτο, πόσον δει, ποιε συντάξει θα κοπούνε. Όλα αυτά υποτίθεται δεν θα συνέβαιναν, γι' αυτό φέραμε την αριστερά. Τελικά συμβαίνουν και με την αριστερά. Όπω ακριβώ και με τη δεξιά. Λεπτομέρεια. Το θέμα είναι η λιτότητα. Και όπω λέει ο Τσακαλώτο, πάντα αληθινό, πάντα ειλικρινή και με θάρρος και παρησία να λέει τι απόψει του, η περισσότερη λιτότητα είναι το πάνω. Τα καλά νέα είναι ότι φτάνουμε στο στόχο. Θα φτάσουμε στο στόχο. Και γι' αυτό έχουμε διαπραγματευτεί. Περισσότερη η λιτότητα. Hey, tourist, Από το περισσότερα η λιτότητα. Μία διάρκεια το είναι ότι το νέο πακέτο αυτό που θέλει το δουλειού για να πει στο πρόγραμμα και να πιέσει του Ευρωπαίου για το χρέο θα έχει περισσότερα Είναι θετικό να το παραδεχτούμε δύο φορές ο άνθρωπος για περισσότερη λιτότητα, μίλησε, το ακούσατε και για τους δανειστές και για νικότερα, για, τα, για τον ελληνικό λαό, τα μέτρα που θα έρθουν, το αφορολόγητο που θα πέσει, συντάξει που επίσης θα κοπούνε 30% Από το 19% όμως και μετά, από το 19 και μετά, όσοι τυχεροί θα έχετε ζήσει να ξέρετε δεν θα έχετε σύνταξη, τι μπορεί να τα έχετε όλα στη ζωή, θα έχετε κερδίσει όμως τα χρόνια, θα ζείτε Άρα, σύμφωνα με τις λογικές που επικρατούν σε μηχανισμούς δούνου του, του κυβερνήσεις Ευρωπαϊκές Ενώσεις, δεν γίνονται όλα, δεν μπορεί κάποιος να τα έχει όλα. Ή χρόνια ή η σύνταξη. Όλα μαζί είναι πολύ δύσκολο. Μετά από αυτές τις πολύ απλές και απλοϊκές ταυτόχρονα διαπιστώσεις, έχει έρθει η πρώτη στιγμή αυτοεξευτελισμού. Έρχεται στη Βουλή νόμους και συζητείται μέσα από διαδικασίε εξπρέ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 Που είναι εξαιρετικά δύσκολο κανεί να τον κοστολογήσει Ούφο! Με, Με... κοίταξε ο τσίπρα, σαν να κοίταζε ούφο Λογικό, λογικό, είναι ο Βασίλη, λέει, και περιγράφει άλλη μια συνάντηση που είχε στο μαξίμου. Με τον Αλέξη Τσίπρα, τι φταίει και τα βλέπουμε όλα μαύρα στη ζωή, εδώ στην καθημερινότητα, την ελληνική και την πραγματικότητα. Φταίει η κρίση παγκόσμια. Όχι, βεβαίω, σε καμία περίπτωση. Φταίνουν τα μνημόνια. Ούτε αυτά. Κυρίω δεν φταίει το τρίτο, το αριστερό μνημόνιο. Φταίνουν τα πακέτα μέτρων που έχουν έρθει και αυτά που θα έρθουν. Όχι. Όπω λέει ο Πολάκης φταίνουν κανάλια. Η εικόνα τη μαυρίλα και τη καταστροφή που καθημερινά κατακλίζει τι και τα σπίτια μα κάθε βράδυ. Δεν είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός Η εικόνα της Μαυρίλας και της καταστροφής δεν είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Είναι χειρότερη, δεν ήθελε να το πει, αλλά αυτή που βλέπουμε το βράδυ, η μαύρη έτσι όπω περιγράφεται, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με την λογική και την αντίληψη του Υπουργού. Πέντε βήματα να κάνει μέσα στην κοινωνία, να περπατήσει έξω από το Υπουργείο, να βγει εκεί γύρω-γύρω, να του πει και ο κόσμο αν η πραγματικότητα είναι τόσο μαύρη ή χειρότερη από αυτή που δείχνουν τα κανάλια το βράδυ και κάθε βράδυ. Κώστα Ζουράρη, στιγμή αυτοεξευθελισμού για σήμερα, νούμερο 2. Θα Είση τα ψηφίσετε σημαίνει. όμως όλα αυτά Θα δω τι θα ψηφίσω ε, όταν Υπάρχει είναι... πιθανότητα δηλαδή να μην ψηφίσετε κάποια από αυτά τα οποία θα έρθουν Μπορείτε να μου πείτε ένα με το οποίο διαφωνείτε Με όλα διαφωνώ Άρα δεν θα τα ψηφίσετε εφόσον διαφωνείτε με όλα <ΣΣ2> <ΣΣ2> <ΣΣ2> <σχεία> Μπορείτε να μου πείτε ένα με το οποίο διαφωνείτε. Με όλα. Με όλα διαφωνώ, ναι. διότι η χώρα είναι υποκατοχήν και είναι απικία αχρέους και επομένως είναι απότοκον αυτά τα οποία θα ψηφίσουμε από το κοντής τη της Ελλάδας λόγω της χρεοκοπίας της χώρας και επομένως αυτό που γινόταν από το 1897 μέχρι τώρα θα είναι αντιστήχου τάξος με τους υπουργούντε τότε και με τον Αληθέρο Βενιζόλου ο οποίο απελευθέρωσε τα τρία τέταρτα του ελληνισμού αλλά υπό το καθεστώς του διεθνούς οικονομικού ελέγχου τότε και επομένω αυτό είναι το οικονομικό σκέλος Τη υποδουλώσου. Δηλαδή, αν δεν καταλάβατε, θα ψηφίσει ο Ζουράρη τα μέτρα και διαφωνεί με όλα, επειδή ο Βενιζέλο απελευθέρωσε τα τρία τέταρτα του ελληνισμού και είχαμε οικονομικό έλεγχο από το 1897. Γι' αυτό αναγκάζει τον άνθρωπο τώρα, πολύ λογικό, ωραίο επιχείρημα, δεν είχε ακουστεί μέχρι σήμερα. Όλοι έλεγαν κάτι άλλε βλακίε, τύπου ε, στεναχωριόμαστε, θλιβόμεθα, αλλά θα τα ψηφίσουμε. Άλλο υπεχτέ να πάει στο Αγιώρο. Ενώ ο Ζουράρη βγαίνει σήμερα σαν πιο ειδικός, κορυφαίος του είδου και του χορού και είπε ότι θα τα ψηφίσει ενώ διαφωνεί με όλα επειδή ο Βενιζέλος ενώ απελευθέρωσε την χώρα δέχθηκε τον οικονομικό έλεγχο και προστέθηκε σε έναν άλλον οικονομικό έλεγχο από το 1897 οπότε όλα αυτά μαζί μας αναγκάζουν τώρα να ψηφίσουμε αυτό το πακέτο μέτρων για να κοπούν οι συντάξει σα και να μειωθεί το αφορολόγητο επειδή ο Βενιζέλος και ο Ελληνοτουρκικό πόλεμος του 1997 και ο Τρικούπης την τότε Χρεοκοπία δεν τα έκαναν σωστά τα πράγματα και έπρεπε να έρθει μια κυβέρνηση εθνοσωτήριος όπως είναι αυτή εδώ αριστερών και ε, ακραίων αριστερών όπως είναι ο Καμένος για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Έκανε και μια σύγκριση ο ζουράρη χρονικών διαστημάτων του τώρα και της κατοχής συμμετείχατε στην πολιτική διατηρώντας την αυτονομία σας εσείς δεν ανήκετε ούτε στους ανεξάρτητους Έλληνες ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ναι γιατί ακριβώς η άποψή μου γιατί, για να απαντήσω στην ερώτησή σου πριν ότι για ποιον λόγο είμαι υπουργός γιατί έκρινα ότι για λόγους χι ωμέγα που έχει να κάνει με την ιστορία της χώρας έπρεπε αυ σε αυτή τη φάση ακόμη στη φάση τη δύσκολη που είναι ουσιαστικά πάλι υποκατοχήν η χώρα να κυβερνήσει αριστερά όπως το 41-44 η αριστερά να κυβερνήσει αριστερά όπως το 41-44 κυβερνάει αριστερά Μιλάει και ο Παπαδάκης πάνω, αλλά παρόλα αυτά το ακούσαμε. Να κυβερνήσει λέει η αριστερά όπως το 41-44 Να θυμίσουμε ότι το 41-44 δεν κυβερνούσε η αριστερά. Κυβερνούσαν οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες των κατακτητών, οι φιλοναζοί κυβερνούσαν. Οι τρει κατοχικέ κυβερνήσει, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία: Τσολάκοβλου, Λογοθετόπουλο και Ράλις έχουν μείνει στην ιστορία ω κατάπτυστε κυβερνήσει. Η αριστερά μετά έκανε κάτι και τότε έκανε κάτι, αλλά δεν κυβερνούσε έκανε την αντίσταση κατά του κατακτητή και των συνεργατών των κατακτητών αλλά εδώ πολύ σωστά μπερδεύει ο Κώστας Ζουράρης τις δύο εποχές και μπερδεύει την τωρινή αριστερά με τους δοσιλόγους της κατοχής δεν το είπαμε εμείς, δεν είναι μονταρισμένο το είπε στον Γιώργο Παπαδάκη σήμερα το πρωί δεν έμεινε όμως μόνο αυτό και περνάει αριστερά Πώ. Κυβερνάει αριστερά. Ναι, κυβερνάει Είναι αριστερέ όμω mm -hmm. οι θέσει και οι απόψει. Οι θέσεις είναι. Οι, οι θέσει είναι αριστερέ, η εφαρμογή δεν είναι. È vero così fa festa ma la gente depressa scarica ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica i feci si inarresteres trampalo che cade da tubo che scoppia in quella boccia sacco chi si compra la roba fin non i si i no Σε αντίθεση με τον νέο κομμουνιστή που είναι ο Κατρούγκαλο, όπω υπογράφει ο Κώστας Ζουράρη, όλοι μαζί, ιδανικό κυβερνητικό σχήμα. Ιδανικό κυβερνητικό σχήμα. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί, συγχαρητήρια αυτών αυτόν που το έφτιαξε. Ένα και ένα είναι όλοι, μία και μία οι επιλογέ. Να πάμε στο δεύτερο, στη δεύτερη στιγμή αυτοεξευθελισμού για σήμερα, αυτού που έφτιαξε αυτό το σχήμα. Ερχόμαστε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να διατηρήσει. Στον δικό του έλεγχο και στη δική του κατοχή, μια επιχείρηση που στήθηκε από το δικό του ιστέρημα και τον δικό του ιδρώτα, θα έλεγα, εδώ και 65 χρόνια. Και σήμερα, μέσα σε μια νύχτα, μια κυβέρνηση που στερείται της πλειοψηφίας στη βούληση του λαού, αλλά έχει μια τεχνητή πλειοψηφία σε αυτή τη βουλή που εκλέχτηκε πριν από δύο χρόνια, και επιχειρεί να πράξει. Πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας για τη ΔΕΗ. Ακούω και ένα μηνυματάκι διαφημιστικό για την Εθνική Ασφαλιστική που πάλι επικαλούνται οι εργαζόμενοι αυτά που έλεγε για την Εθνική Ασφαλιστική. Για όλα έχει μιλήσει. Θεός έχει πει τα πάντα πολύ σωστά τότε και κάνει τα ακριβώς αντίθετα τώρα. Όμως σε όλα, στο 100% δεν έχει αφήσει πτυχή. Κοινωνικού θέματο, οικονομικού θέματο, κοινωνική πραγματικότητα που να μην είχε μιλήσει τότε καταγγελτικά και να μην εφαρμόζει τώρα τα ακριβώ αντίθετα αυτά που κατήγγειλε τότε. Το άκρο ναύτο τη συνέπεια, ό,τι καλύτερο επίση μα έχει τύχει, αλλά δεν είναι μόνο του, είναι και ο Πάνος Καμένο, ο οποίο δείχνει το δρόμο τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε στου δανειστέ. Ελάτε όλοι μαζί, δίπλα από την κυβέρνηση και μαζί με την κυβέρνηση, ω Ελληνίδε και Έλληνε, να κάνουμε το άρατε πύλε na ballare compare nei campi di pomodori dove la mafia scivre e laboratorio se ti rimetti vai fuori Na canume to arate piles Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε το Το σωστό είναι να ανοίξετε πύλε ή άρατε Τεπίλας Αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα εδώ η διόρθωση γραμματικού τύπου Σημασία έχει ότι ανοίγουμε πόρτες Ανοίγουμε πόρτες να περάσουνε θρίαμβευτές με βάγια Σε δύο Κυριακές νομίζω θα δεχτούμε όχι τον Ιησού έξω από την Ιερουσαλήμ το Δούνου του, του θεσμού, την Τρόικα, πάλι στο Χίλτον. Μπορεί να διοργανωθεί και μια τέλετη υποδοχή όπω του αξίζει. Και σε αυτού που έρχονται και σε αυτού που θα είναι εδώ για να υποδεχθούν αυτού που έρχονται. Για να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ, όπω λέει ο Σκουρλέτη, όσο όσο, τα βαποράκια δηλαδή. Τα περιμένουμε και κάνουμε τα πάντα για να έρθουν εδώ να συνεχιστεί το ξεπούλημα και τη ΔΕΗ. Γιατί για το λαό το ξεπούλημα έχει γίνει προπολού. Παρ' αυτά κάτι έχει μείνει ακόμα, κάτι συντάξει. Προχωράνε κανονικά από το 19. Μπορεί να έρθει και νωρίτερα. Αρκεί να έρθουν εδώ οι Τροϊκάνοι για να τα αποφασίσουν όλα αυτά. 2.11.208.200. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να μοιραστείτε αγωνίε, χαρέ, λύπε ή ό,τι άλλο έχετε να μοιραστείτε. Δεν έχετε και τίποτα άλλο νομίζω. Μόνο σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να γίνει μια μοιρασιά. Σα περιμένει με χαρά. Αλλιώ στέλνετε μήνυμα γράφοντα real κενό, no, ό,τι θέλετε, στο 19.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, οποία είναι τούτηπαπάκυριαλεφ.org. Γ.R. Η Κατέρνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και ο Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά, αλλά πολύ ωραίος όπω πάντα, κλασικό Αλέξη Τσίπρας, τα κλασικά πια, ε, συγχαίρει αυτού που επί Νέα Δημοκρατία και επί Πασόκ βουλευτέ, με το κόστο τη διαγραφή τότε, ε, δεν ψήφιζαν τα μνημόνια, δεν ψήφιζαν τα μεσοπρόθεσμα, δεν ψήφισαν τα πακέτα μέτρων, του εμψυχώνει και του συγχαίρει. Ο Τσίπρας, του τώρα αυτού που τότε δεν ήταν κότε. Εδώ δεν υπάρχουν κομματική πειθαρχία και το καθήκον της πειθαρχία, Εδώ είμαστε απέναντι στην συνείδησή μας, απέναντι στο εθνικό καθήκον. Απευθύνομαι σε όλους αυτούς, λέγοντας ότι πρέπει πρωτίστως με τη συνείδησή σας και το χέρι στην καρδιά να λειτουργήσετε. Η χώρα καταραίει. Δεν έχει μέλλον αυτή, αυτή η λογική. Η λογική του να δίνουμε διαρκώς, να ξυλώνουμε το πουλόβερ. Και εμείς πραγματικά συγχαίρουμε αυτούς που έχουν το θάρρο. Παρά το ότι διαγράφονται, από τώρα ξεκίνησαν οι διαγραφέ. Να βγουν και να πουν αυτά τα μέτρα, δεν τα ψηφίζουμε. Η χώρα καταραίει. Η χώρα καταραίει. <Wars> Α γιορτάσουμε λοιπόν κι <Gym>. εμεί <Napoleon>, αυτό <gamma>, το <Nixon>, χαρμόσυνο γεγονότο. Συγχαίρουμε αυτού που έχουν το θάρρο να βγουν και να πούν. Αυτά τα μέτρα δεν τα ψηφίζουμε. Ποιο αλήθεια είναι στην κυβέρνηση. Και ποιο έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια. <Το> ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώ αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιο έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ, Ρητορικά ερωτήματα. Ερωτήματα που δεν χρειάζεται να τεθούν γιατί οι απαντήσει υπάρχουν. Υπήρχαν πριν τεθούν τα ερωτήματα και πριν το σύριζα οι απαντήσεις οι οποίες, οι οποίες απαντήσεις έλεγαν ότι αν είσαι με στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο μνημόνια θα εφαρμόσει. Δεν γίνεται να κάνει τίποτα διαφορετικό όταν είσαι εκεί, Όποιος και να είσαι, ό,τι και να θες, ό,τι πρόθεση, όποια πρόθεση και να έχεις, τελικά μνημόνιο θα εφαρμόσει άρα κατά του λαού. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Πάμε να συζητήσουμε θέματα, να ακούσουμε συζήτηση για θέματα παιδείας. Προκερού ιδίου σώμαση, μάλιστα, γιατί τώρα έβλεπα σε μια τηλεόραση και μια πεδίο, τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον νεαρό Μητσοτάκη. Τον παρακολουθώ, εμφανίστηκε. Γενικώ ήταν. έλεγε είμαστε για, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι για πέταμα. Ενδεχομένω είναι για πέταμα. Ότι ο κατρούμενο. δεν είναι για πέταμα. Ναι, και κατά τη γνώμη του, πώ το του. Αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να τα λέει αυτά. Εγώ θα πω, λοιπόν. Ότι ο Κατρούκας ξέρω του άρεσε Ο Τάδε δεν του άρεσε Και λέει α λέει, Και υφίστανται δει, και τα παιδιά και ο ελληνικός λος Και την παιδεία του Ζουράρι Και αναρωτήθηκε Λέω δηλαδή έξτι θηθροί Τον Και σαλευθύντωσαν τα θεμέλια της γης Δηλαδή σε παρακαλώ Για 11 εκατομμύρια Ελλήνων Την παιδεία του Μητσοτάκη Θα διαλέξει ο ελληνικός λος και του Υπουργείου Παιδείας Ή την παιδεία του ζουράρι Καμία από τις δύο, αν υπάρχει ω επιλογή, μπορεί κάποιο να διαλέξει ούτε του Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση, ούτε του Ζουράρι σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ω επιλογή στο τηλεπαιχνίδι, στο reality που ζούμε. Μάλλον δεν υπάρχει ω επιλογή, θα φύγουν από τον έναν και θα πάνε στον άλλον. Οπότε να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Η παιδεία του, παιδε... του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να τίνει στο περίπου προ τη δική μου παιδεία, την παιδεία του Ζουράρι. Τελεία και πάμε. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Είναι αυτό που, σι, ε, σι, που σημαίνει αυτογνωσία. Δεν πει εγωιστικό. Τρει χρόνια μελετώ. Καλά, σε προσωπικό επίπεδο κανένα δεν μπορεί να το πει. Τρει χρόνια διακονώ την ελληνική παιδεία. Το έχω δηλαδή. αναδείξει στην και θα έρθει τώρα ο Μητσοτάκης με την ασυναρτησία που χαρακτηρίζει τις σπουδές στα ξένα πανεπιστήμια και θα μου πει ε, εμένα, εμένα η ότι, ότι δεν του αρέσει έτσι, έτσι, έτσι. Ότι έτσι, έτσι, δεν, έτσι. δεν του αρέσει η παιδιά μου έτσι. δεν του αρέσει η Δέσπο κάνει πόλεμο με νήθες και μαγκόνια αυτό δεν του αρέσει ε? Είναι τα διλήμματα και τα ερωτήματα πολύ σκληρά, όπω ακούτε, για ένα κορυφαίο θέμα όπω αυτό της παιδεία. Και μόλι ακούσαμε τον Κώστα Ζουράρη να μιλάει, να επιχειρηματολογεί για την ασυναρτησία. Για την ασυναρτησία, όχι η δική του, σε καμία περίπτωση, την ασυναρτησία του άλλου. Και κλείνει ο μονόλογο, η συζήτηση για την παιδεία ω εξή. Πάντω, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων του κοινοβουλίου σε ξένα πανεπιστήμια και σε ιδιωτικά σχολή έχουν πάει. Γι' αυτό να βγάζουν το σκασμό Α. και Α. να ακούνε τον Ζουράρη. Νομίζω τα κλείνει και τα λέει όλα αυτό που μόλις ακούσαμε. Τελείωσε το θέμα για την ασυναρτησία και για τα ε, θεμέλια της γης που τρίζουνε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Ζουράρη. Γυρίζουμε στους μαχητές. Θα έλεγα για το σημίτη που τον άκουσα τώρα να λέει ότι Αχμισημί μου αγάπη μου. Αχριση μύτη μου αγάπη μου. Καταρχήν ο άνθρωπο είναι, είναι θεός είναι ανυπέρβλητος είναι, είναι ο άνθρωπο 100 χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει πιο Αυτό σου λέω μόνο. Εγώ το τον, τον είδα πιστεύω. και δάκρυα. Συγκινήθηκα. Ε. Δεν υπάρχουν τέτοια σήμερα δεν βγαίνουν. Άκοσε λίγο ε, πληρώνω Εγώ τον ψήφιζα, ακόμα τον ψυφίζω και μακάρι να ξαναγίνει την πολιτική ζωητικό. Αλλά έθελα να πω άλλο. Λέει η διαφορά είναι κοινωνικό.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 Έλα, ρε Αποστόλη, συμμείτη για πάντα. Πώς τον είδε χθε να αρχίρα τη Πιο καταλληλότερο από ποτέ. Βρέ σαν να μην βγήκε με τι αλλιέσει τη ρούμε. παιδί, το... μου, τις αφαιρεσε, το είδα εγώ, με τα λεφτά τα δικά μα τι έβγαλε. Δεν είχε ελληνεί. <laughs> αυτό είναι το σκάνδαλο. Πού πήγαν η του Σιμίτη βάλουμε με Πασόκ, με ΣΥΡΙΖΑ. Άντε μου στο διάλο, αλλάξαμε τι ο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 Ο Γιάννη είμαι. <Ρι> Μάλιστα, ε, καλά, καλά, κατάλαβα. Ναι, με το ξέρουμε. Επει, επειδή σε 9 και δεν τα ξέρει, το 1975 κάποιο βασιλιά τη ευθυπογραφία είχε σκιτσάρει μια σελίδα σε εφημερίδα και έγραφε: Φεύγει ο έκτο τόλο και έρχεται ο έβδομο, ο όγδο και ο ένατο. Mm. Αυτό συμβαίνει και με τα μνημόνια. Και ποιο το είχε γράψει, Ο Κύρ, στην ελευθερωτυπία. Ε... Ένα λεπτό. Ε, το 1985 καταργήθηκε η, Άτα. Τα... η Άρτα. Πάνε δι... την Άρτα και τα Γιάννα, τα χάσαμε. Χάσαμε και την Άρτα και τα Γιάννενα. Ούτε την Άρτα που είναι το χωριό, την πατρίδα του δεν κατάφερε να ανασώσει ο Τσίπρα. Τίποτα, τίποτα. Ε, λογικό. Λογικό. <σχει> πρωτίστως με τη συνείδησή σας και το χέρι στην καρδιά να λειτουργήσετε η χώρα καταραίει δεν έχει μέλλον αυτή, αυτή η λογική η λογική του να δίνουμε διαρκώ, να ξυλώνουμε το πουλόβερ και εμείς πραγματικά συγχαίρουμε αυτούς που έχουν το θάρρο να βγουν και να πούν αυτά τα μέτρα δεν τα ψηφίζουμε Ο Τσίπρας συγχαίρει αυτούς που δεν θα ψηφίσουν τα μέτρα του Σαμαρά και του Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου Αυτά. Το ακούσαμε και αυτό και παρακινεί και του άλλου εκεί τότε να μην το κάνουν γιατί δεν βγαίνει πουθενά εκείνο το πρόγραμμα. Δεν έβγαινε πουθενά εκείνο το πρόγραμμα σε αντίθεση με τούτο εδώ που, όπω βλέπετε, βγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο Βασίλη Λεβέντη έδωσε συνέντευξη σε Θεσσαλονικιώτικο Μέσο Ενημέρωση. Το ρώτησαν οι άνθρωποι για τη ΔΕΘ, που λόγω Ευρώπη και γενικότερα λόγω μνημονίων κάποιοι θέλουν να την κάνουν μόλι Και εκείνο απάντησε γι' αυτό ακριβώ το θέμα. Θέλει η Μέρκελ και οι και το φιλέτο που λέγεται ΔΕΘ. Θέλει να κλείσει και τι επιχειρήσεις, να πάρει και το φιλέτο και να κάνει κάποιο μόλι, να κλείσει και τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Εσείς, ως έντιμος πολιτικός, κοπεύετε να κάνετε κάποια επιρρότηση στη Βουλή για όλα αυτά. Ακούστε, εμεί και Σαββασίλης Λευδέτης και το κόμμα μας Ένωση κεντρών για τη Μακεδονία έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα, αλλά έχουμε κάνει. Έχουμε ξεκινήσει. Έχω μαλώσει εγώ με τον Αμερικανό πρέσβη για το όνομα των Σκοπίων, φίλε μα. Πρόεδρε, για τη ΔΕΘ. Για τη δεθ θα πούμε εσύ. και για τη ΔΕΘ. Το ενδιαφέρον το δικό μου και η μάχη που θα δώσω για τη Μακεδονία είναι βαθύτερη. Για τον Σκοπιανό απάνταγε, τον συνέφερε και ο άλλο. Όλα μαζί, Βασίλης Λεβέντη, από τι καλέ του στιγμέ. Η Καραϊβική παίζει, όπω βλέπετε. Η Καραϊβική παίζει πάρα πολύ. Εκεί καταρχήν διεξάγεται το. Σαρβάιβορ, όπω όλοι γνωρίζουμε και το παρακολουθούμε. Εκεί είχε δώσει παλιότερη κυβέρνηση επί Υπουργεία Δόρα ένα ποσό για να διερευνηθούν οι κλιματικέ αλλαγέ, να βοηθηθούν οι έρευνε. Αυτά συνδέονται. Μην νομίζετε ότι είναι ασύνδετα, γιατί αν είχαν πιάσει τόπο τα λεφτά, είχαν διερευνηθεί οι κλιματικέ αλλαγέ, ίσω να είχαμε αποτρέψει τι τροπικέ βροχέ. αιτία του ατυχήματο, ευτυχώ όχι δυστυχήματο, προχτέ ήταν η τροπική βροχή που έβρεξε και έφυγε ο άλλο από την πορεία του και έπεσε στο πουλμανάκι των μαχητών και είχαμε αυτά που είχαμε, παρόλα αυτά έχουν καλά νοσοκομεία και στον Άγιο Δομίνικο αν είδατε χθε, Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, συνδέονται. Η Καραϊβική έπαιζε, παίζει κομβικό ρόλο στη ζωή των Ελλήνων. Βαρβογιάννη, τι μου κάνετε, <σίλω> Αποφάσισα σήμερα να είμαι η κυρία. Δεν θα βρεις. Κυρία δεν θα είσαι, γιατί είσαι σιριζέα. Σιριζέα και κυρία δεν πάει μαζί. Ναι, ναι, δεν θα βρεις στην εκπομπή σου, γιατί είναι μια εκπομπή τέχνης και λόγου. <σίλω> θα βρήσω εγώ. Θα βρήσω Όλα και σιριζέα, πάει μαζί. <σίλω> λοιπόν, να σου φωγάζει. Δεν θα ξαναπούω τίποτα για το γιατί θα μας κόψει το θυμιούρου. Δεν θα το ξ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 Μήνυμα προ του ταρήφε τη Αθήνα. Μην κατουράτε στη μάτρα του σταθμού Πελοπονίσου, παιδιά. Δεν θα μεγαλώσει άλλο. Αλήθεια. Έχουμε πήξει στο κάτουρο αποστολή. Στόλι... Όντω, ώρα και πού ναι. να κατουρήσουν. Πε με εσύ, δώσ' μου λύση. Στην πλατεία Καραϊσκάκη υπάρχουν τουαλέτες ε, του Δήμου. Α βάλουν στι πιάτσε του του Δηλαδή, δεν υπάρχουν λύσει, μωρέ. Υπάρχουν λύσει για το κατούρημα. Υπάρχουν. Άμα κατέβουμε από τα δέντρα, υπάρχουν. Ε, αργούν οι λύσει. Άμα Λύσε, είναι έτσι, αργούν πρέμε... πολύ.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 Κάτω είναι όντω χάλια, κατεβαίνω βέβαια δύο φορέ το χρόνο. Στην Αμερική μου θα... πήγε ακριβώ. Νέα Υόρκη μαγειρά. Α, πώ έπαιγει, εκεί, καλά σε πήγε. Ναι, καλά με πήγε. Είμαστε εδώ γενιακό, με τα παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Κατεβαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Θα στέλνω κάτω δύο μήνε με τη γυναίκα. Κατεβαίνω και το χειμώνα μαζευίε, βοηθάνο του ζηκού μου Τι και δεν κάνει. Τζακάρηση Αφού εγώ στα γανέκα μαγαζεί. Α, τσακάρι, δεν τσακάρι, θα καταλάβουν. Παρό καταλάβαινε. Ναι, ναι, ναι, αποστολιά. <laughs> Τζακάρια μου, ναι. Την ίδια δεν κάνω. Γιατί αμερικάνει φτιάχναν το παπούτσι, δεν τα πετάγαν να τα κάψουμε. Τα φτιάχνετε, τα φτιάχνουμε, περπατάνε πολύ εδώ. Αυτό ήθελα να σου πω ότι όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ακούω. Δεν, δεν αφήνω καμία εκπομπή. Σα ακούω εδώ προ τη δουλειά και δεν προλάβω να σα ακούω μετά στην ιστοσελίδα. Καλή πληρο, γητου, τι καλή επιλογή το ότι ενημερώνει από εμά λίγο, δε το, ε. Ζαβία ενημέρωση τάχει. Μα δίνετε κουράγιο, μα συνδέετε με την Ελλάδα. Είστε η σύνδεσή μα με την Ελλάδα. Μην σταματάτε να του χτυπάτε γιατί αυτοί είναι πραγματικά όλοι οι προδομένοι. Όταν άκουσα σήμερα ότι αθόδηκε και ο Εφαρέ με όλη την παρέα του το πατοπαιδίου, οι προδομένοι είστε εσεί και όλοι εμεί. Αυτή είναι οι προδότε που με βρέβεσαι. Λοιπόν, συνεχίστε να του χτυπάτε. Και Όταν εγώ ο πολίτης ενημερώνομαι από ένα υπουργό ότι είναι ένας θυμμένος διαγωνισμός ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων ξένων και στη συνέχεια μου πει αυτός ο υπουργός αλλά εγώ θα ψηφίσω γιατί μου το κεντρική επιτροπή ή το υπουργικό συμβούλιο τι πρέπει να πω εγώ Αυτό που είπε ο Κολκοτρόνη και ο Κοραϊσκάκη. Ραχούλε, ραχούλε. Να πάρουμε τις ραχούλες. Να. Δηλαδή, τι ραχούλε. δηλαδή ότι ακριβώ. Ότι όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το τουρκικό υπηκό με τοπικά, σε μετοπική επίθεση, παίρνει τι ραχούλε. Και επομένω χρονοτριβεί. Ένα από τα στοιχεία του χρονοτριβήν είναι να κερδίζει χρόνο και επομένω να κάνει μια μερική. είναι μα. Αυτά τα λέει ο Ζουράρης. Να πιάσουμε τι ραχούλε για να χρονοτριβήσουμε. Ωστε η να μην έρθει τώρα, να έρθει λίγο πιο μετά, γιατί είναι δεδομένη η τα με αυτή την θετική σκέψη. Σας αποχαιρετούμε, γιατί έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγελίες αφιερώσεις του λαού μας πάνε στο μαγκαζίνο στις δύο αυτά, στις 3.30 για να Κανέλη. Γεια σας. Μία αφιέρωση θα ήθελα. Τη γυναίκα Τσόρα, την οπαδό και καπάκι, τη μάνα του Κιμούλι από το Λούφα και παραλλαγή, μην ξεχάσει να μου φέρει στα τάπερ. Δύο λεφτά, έτσι. Αχηλέα, φέρει και του φίλου σου μέσα. Όχι, να πάρω κάτι μόνο. Δεν θα πα κάτι, παιδί μου. Όχι τώρα, ρε Μαδό, τζάσκι τη λέω. Η Ελληνίδα μάνα δεν είναι μόνο τα ταπεράκια. Και μην ξεχάσει να μου φέρει τα τάπερ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, ενωμένε, Ελληνίδε, Τι θες να φας σήμερα? Ότι να είναι, ρε, μαμά Σε κάθε βήμα που πατάω Και μην ξεχάσει να μου φέρεις τα τάπε Των προγόνων μου είναι τα αιερά Τι να φάς Λίγα κουλουράκια, κουλουράκια. Καταπάτε στον δρόμο Άσε μας ρε μάλλα τώρα με τα κουλουράκια σου Πάρ' τα κουλουράκια ρε μπουλούκο Τα σε ώρι Σε σκότεινο βήθο Μα δρόμο που τραβάω Δεν έχει τελειωμό Πολέμησα στους δρόμους Κι ακόμα πολεμώ Μα ο δρόμος που τραβάω Δεν έχει τελειωμό Ξεκινάει να μιλάει ο Τσίπρα και λέω: Θα κάτσω να τον ακούσω. Δεν μπορώ, ρε. Λέω: Θα το κλείσω. Δεν μπορώ, θα το κλείσω. Όχι, θα κάτσω να ακούσω τι θα πει. Και μου ήρθε στο μυαλό ο Σαγανέα που έκανε εκεί το διευθυντή τη τράπεζα. Περίμενε ο άλλο να του πει ότι υπάρχει περίσευμα ένα εκατομμύριο κτλ. Και του λέγε: Λέγε, Βλάκα, λέγε: Τι είναι το σοβαρό εσύ να μου πει. Αυτό θυμήθηκα, μου το Αν μπορεί, την Παρασκευή, παραγγελία. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνετε. Είναι Λέγε η Να δούμε τι σοβαρό μπορείς δάχυστα, να έχεις να Είναι ότι δημιουργήσατε Ένα δεδομένο, ένα καθεστώς Του έλα όλη Όλοι το ίδιο πάνω κάτω, όλοι το ίδιο κλέφτες Λέγε βλάκα Έλα όλη όλοι το ίδιο κλέφτες Λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό Το έγκλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο Υποβιβάσατε και εξευτελίσατε θα έλεγα Την αξιοπρέπεια ολόκληρη του πολιτικού συστήματο <ΣΣ> Ευτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματο. Ξεκίνησα σαν κλέφτη, Καντάρτη στο βουνό. Μα ο δρόμο που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερώσω. Μα ο δρόμο που τραβάω δεν έχει τελειωμό.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 Έλα φίλε, ο Αποστόλη, εσύ. Ναι. ναι. Να σου πω, ε, μου είπε ο Νίκο Ζορτζάτο ότι θέλει κάποιον για συνοδεία να προμηθεύσει το τηλέφωνο σου. Ο Μουντρέα σήμερα. Ναι, για συνοδεία, ε, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι να εσύ πω, θα κάτσει να σε επιδείξω κιόλα. Δεν καταλάβαρε, φίλε, τι λες τώρα. Ότι θα σε επιδείξω, εγώ... καλά, δεν σε ενημέρωσε. Τι συνοδεία σου είπε ότι θέλω. Εγώ συνοδεύω επιχειρηματίε, πολλά χρόνια είμαι με στη νύχτα μαγουσάρη. Escort άμα... services κάνει, φίλε. Τι escort, τι είναι το escort τρεμάν. Ωραία, παιδάκι μου τώρα. Το γλεντά το background. Λοιπόν, Έλα, έλα, έλα να σου πω γιατί δεν έχω χρόνο. Γιατί σε βλέπω και λαϊδά λίγο να πούμε. Ελαιϊδά, α πούμε και λαϊδιτό, δε το πέ. Να σου πω, εσύ θε άνθρωπο μαζί, γιατί έχει ένα πρόβλημα μέσα στη νύχτα. Μπορεί να σε καθαρίσει ότι ώρα. Αυτό θα... είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Έχει ωραίο κόλπο. Ωραία. Λοιπόν, γουστάρι να πούμε να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Αν γουστάρω λέει, δεν ξέρω θα μιλήσουμε βέβαια. Τέλο πάντων, έχει ωραίο κόντο. Να σου πω, τι έχει, τι αν έχω. <Δεμά> κοίταξε να δει τώρα εμένα μου είπε για συνοδεία ότι γουστάρεις να πούμε να κυκλοφορήσει το βράδυ γιατί είσαι ένα πρόβλημα Εγώ μου μου τρέ... Έχω ένα πρόβλημα, <συμπέντυξε> έχω ένα πρόβλημα <συμπέντυξε> να κυκλοφορώ <συμπέντυξε> μόνος μου Ακού Ακούς τιμιατό, ακούς τιμιατό Ναι, άκου, άκου ρε άκου Αϊδονάκη Άκου θα σε λεπιδιάσω Είσαι τιμιατό Ναι, ναι Με κατάλαβε ρε Ωχι, νομίζω να σε καταλάβω. Άρα, π**νάκι με κατάλαβες, μπράβο, μπράβο, είσαι και ο πρώτος. Έλα, γεια, γεια. Απ' την πληγή μου είδα, του κόσμου την πληγή, γι' αυτό με εξορίσαν σε κοκκινό νησί. Ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου. Είναι μια προσβολή η παρουσία του Τσίπρα αλλά... στον του τράσου. Αυτός είναι σαν που σκότωσε τη μάνα του και πήγαινε στο και ζητούσε γιατί ορφανός. Γι' αυτό θέλω μια για την ο Go back <στα> <στα> Go mi się nie Po Και Από αυτόν εδώ τον τόπο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παθήσει κανείς. Όλα η αβολαρά μαύρο τύμπανου σημαίες στα νησιά μας, στην κύλια χώρα, στις βραχονησίδες μας μέχρι τα αρευταία τρανίδας του αίματός μας όπως ορκιστήκαμε. Τα παιδιά που αγαπούν τα στρατιωτάκια, τα λογάκια και τα ξύλινα σπαθιά Κι όταν ο λαός και ο στρατός Είναι ενωμένο, κανεί δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Μυρκολάκια σαν και βγήκαν στα σοκάκια. Έλα μέσα και μίλα, Ποιο ήπα. Δεν είσαι Έλληνα πετάκι, Δεν είσαι Έτσι είστε όλοι κομμουνιστέ. Όλοι τραχούδησα τη νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιο είπε τότε: Η ήτα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήτα και μου πάνω σε δω. Μα δρόμος που τραβάω, δεν έχει τελειόμω Δεν θέλω να σου φάω όλο τον χρόνο των αφιερώσεων αλλά επειδή αύριο είναι πρωταπηλιά μπορεί να κάνει ένα απάντησμα των μεγαλύτερων ψεμάτων του Τσίπρα Τα πίπος και κι εμείς, φταίνε κι ναι Φταίνε κι οι άλλοι Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ Φταίνε κι εμείς, φταίνε κι εσείς, φταίει κι ο Χά Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Μετανιώστε, μετανιώστε είστε ζωντανοί νεκροί. Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Θα και Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Όπως γνωρίζετε έχουμε ήδη δεσμευτεί για στα σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Τα Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα Του δώρου Χριστογέννων ως 13η σύνταξη Σε 1.262.920 σύνταξιούχους και εμείς, και και λου, λου. Τα διευκολύνουμε με φορά απαλλαγές Τους μη έχοντες, τα χαμηλά στρώματα. Θα ξεχωρίστε τις θα μειώσουμε το ΦΠΑ από 23% σε 10%. Σε. Θα αυξήσετε φορολογία θα σε το ΦΠΑ σε ειδικό της Αν Απόφαση το πήρα, να ελευθερωθώ. Μα δρόμος που τραβάω, δεν έχει τελειώσει. Τι ωραίο Ζεμπέικο αυτό, ε! Ε, δεν είναι ωραίο. Έλληνο στέλευση, αγάπη μου, δε θέλετε. Το θεωρείτε απαταιώνα, ε! Όταν έγραψε τη μουσική ο Λοή, σα το έστειλε Παπαδόπουλο να του βάλει στίχου και του ο Παπαδόπουλο δεν χρειάζεται στίχου αυτό. Στακεται μόνο του. Ε, εντάξει. Ήρθαν η Ζαβοί του ώρα και έκριναν ότι χρειάζεται. Την Παρασκευή βάλτε και με ατάκα από τον Κωνσταντάρα, από τον Φάτι που λέει: Αυτό κάνει ωραίο Ζεμπέικο. Που του λένε το πείμα, το επικίδιο. Ελλάδια Ζεσκε ο Ερμήτρη Μεγίστε <ΣΟΥΟΥ> πάλι καλά που δεν έφερε και μπουζούκε Η Άρτεμις χαμόγκελάει Βλέπει εν ονόμαστε <ΣΣΟΥ> Λοιπόν αυτό γίνεται ρόζι Βλέπει και ακούξες Κι η Αθήνα μας προστατεύει Σήκω Σηκώθηκα έτσι πάλι Με άλλο ηθικό Κι ο δρόμος που τραβάω Δεν έχει τέλειο μου Και η Αθήνα μας προστατεύει Σήκω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 Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό Μία φιάντα και μια παρασκευή ταιριάζει αυτή Σε όλους αυτούς τους νεοφιλελέδες και του τύπραίους Το τραγούδι των πολεκτήτων «Ο δρόμο που τραβάω» Ξανά θα με τραβάνε στο τμήμα σηκωτό Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμο που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε μα τέλειω το θυμό. Ο δρόμο που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμο ο δικό μα δεν θα έχει τελειώσει. <Τι>